Σε αυτή τη στιγμή, αν υπάρξει περιστατικό, αμέσω θα ενημερωθεί το, το κελφνό και ανάλογα θα, θα πράξουμε. Ναι, έτσι είναι, βέβαια, δε εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο. Εάν είναι λίγα, περιστατικά θα πάνε στα κέντρα να φοράσει. Αν είναι κρίμα, Έχουμε πολλά, μετά δε θα, δεν θα μπορέσουμε. Θα μπορέσουμε τον έλεγχο, Ναι. Δεν θέλω να πάμε σε αυτό το σενάριο. Απλώ θέλω να πω ότι. Ο, ο στόχος είναι να, να, να, να μην γίνει να η διασπορά Και για να αυτό. μην γίνει η διασπορά τι πρέπει να κάνει ο καθένας που γυρίζει από το Μιλάνο ή από την Κίνα Να προσέχει από... ε, τον εαυτό του, να προσέξει τουλάχιστον είναι δύο εβδομάδες είναι... Μπορεί να αποφύγει, νομίζω να μ... δεν θα είναι πάρα πολύ αυτοί που είπα Μετάξει, Άμα λέτε κάτι, να αλλά... προσέξει τον εαυτό του, γιατί ίσω κάποιοι μα ακούνε που έχουν γυρίσει από το Μιλάνο Τι ακριβώς να κάνουν ναι. ε, Νομίζω να μην έχουν... Ε... Τώρα... Ε... Είναι δύο εβδομάδε το περιθώριο αυτό που υποτίθεται να εκδηλώσουν όσο. Τουλάχιστον, εάν εισαρθούν το παραμικρό πρέπει να πάρουν τα προφύλαξη να χωρέσουν και ήδη μία μάσκα, έτσι μία απλή μάσκα και κυρίω με το περιβάλλον του να το προστατεύσουν. Αυτό είναι το κύριο. Και να απευθύνουν σε εμά. Αυτό. Ναι, υπάρχει γιατί υπάρχει ο στόχο είναι να μην γίνει η διασπορά του ιού αυτός. Αυτό είναι Πρέπει να είναι και ο δικό σα ο στόχο και ο δικό μα και όλων μας. Αυτό είναι ο στόχο. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, δεν είναι το να, αν είχαμε, να, το. να έχει Ελλάδα δύο περιστατικά ή και δέκα, θα πούμε έτσι, το οποίο είναι αμυγός εισαγόμενα, εντάξει, δεν, δεν είναι κάτι τρομερό. Το θέμα είναι να μην γίνει αυτό το φαινόμενο της Ιταλίας αυτή τη στιγμή, mm -hmm. που δεν είναι ωραίο.